Εκκοστό δεύτερο μάθημα. Στο γραφείο ταξιδίων. Έχετε την καλοσύνη να μου αλλάξετε μερικές λίρες Αγγλίας σε δραχμές. Είμαι στη διάθεσή σας. Πώς σας θέλετε να χαλάσετε. 25 λίρες. Πολύ καλά. Ξέρετε βέβαια την επίσημη τιμή. Μάλιστα. Ορίστε. Μετρήστε τα παρακαλώ και μόνος σας. Είναι σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκοπεύω να πάω στην Ιπάτη. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ταξιδέψω ως εκεί και πόσο θα μου στοιχήσει η δεύτερη θέση. Το απλούστερο είναι να πάτε στη Λαμία. Αν πάρετε την ταχεία αμαξοστοιχεία... Πρέπει να αλλάξετε στο λιανοκλάδι και σε αυτό το φυλάδιο θα βρείτε την τιμή. Αν θέλετε να πάτε κατευθείαν, πρέπει να πάρετε την τακτική αμαξοστοιχία που φεύγει στις ενέα και μισή. Από τη Λαμία στην Υπάτη μπορεί κανείς να πάει με ιδιωτικό αυτοκίνητο ή με λεωφορείο. Το ταξίδι με το αυτοκίνητο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο δρόμος περνάει από πολύ γραφικά τοπία. Πού με συμβουλεύετε να μείνω στην Υπάτη? Το καλύτερο ξενοδοχείο της Υπάτης είναι Επιγέ και βρίσκεται πολύ κοντά στα περίφημα ιαματικά λουτρά. Αν σκοπεύετε να μείνετε κάμποσο καιρό, θα ήταν ίσως πιο βολικό και πολύ φτηνότερο να νοικιάσετε ένα επιπλωμένο δωμάτιο σε σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.